Στοίχη 11 ως 21. σοβαρέ προειδοποιήσεις προς τους Κορινθίους. 11. Έγινα ανόητος με τα σκαυχίσεις μου αυτά. Αλλά εσείς με ειναγκάσατε να γίνω. Διότι εγώ ειδικαιούμαι να συσταίνομαι από εσά και όχι να ευρίσκομαι στην ανάγκη να σας συστήσω τον εαυτόν μου. Και ειδικαιούμαι να συσταίνομαι από εσά, διότι στίποτε δεν απεδείχθει κατώτερος από τους περισσότερων επιφανείς αποστόλους αν και χωρί την χάρη του Θεού δεν είμαι τίπο 12. Όλοι οι αποδείξει σε οποίοι επιστοποιούν ότι αυτός που τας παρουσιάζει είναι απόστολο, συνετελέστησαν μεταξύ σας από εμέ, με πάσαν υπομονήν και με θαύματα διάφορα, δηλαδή με σημεία, με τέρατα και με δυνάμεις. 13. Διότι τι είναι εκείνο εις το οποίον εδείχθηται κατώτερη από τας άλλας εκκλησίας, εκτός του ότι εγώ δεν σας επιβάρηνα με τα έξοδα της συντηρήσεώς μου, συγχωρήσατε μου την αδικίαν αυτήν. 14. Ιδού, δια φοράνι με είμαι έτοιμο να έλθω προς σας και δεν θα σας επιβαρύνω. Διότι δεν ζητώ τα ειδικά σας, αλλά σας τους ιδίους, για να σας οδηγήσω στη σωτηρία. Και δεν ζητώ τα χρήματά σας, διότι δεν υποχρεούνται τα τέκνα να θησαυρίζουν δια τους γονείς, αλλά οι γονείς δια τα τέκνα. 15. Εγώ όμω θα πράξω για κάτι περισσότερον. Λίαν εὐχαριστῶ θα δαπανίσω χρήματα αλλά και εγώ ίδιος θα δαπανηθώ εξ ολοκλήρου χάριν της σωτηρία των ψυχών σας. Και έτσι, ενώ εγώ σας αγαπώ ασυγκρίτως περισσότερον, κατά πολύ ολιγότερον αγαπώ με από εσάς. 16. Έστω δε καθώς λέγουν οι ψευδοδιδάσκαλοι, εγώ ίδιος δεν σας επεβάρινα, αλλά διότι είμαι φύση πανούργος, με δόλων σα έπιασε στα δίκτυά μου. 17. Ιστί σας Μήπω διαμέσου κανένα άλλο από εκείνος που σα έχω αποστείλει σα εξεμεταλλεύθη και σα επήρα πλεονεκτικώ χρήματα, 18. Παρεκάλεσα τον Τίτο να έλθει Κόρινθον και έστειλα μαζί του το γνωστό σα αδελφόν. Μήπω ο Τίτος σα εξεμεταλλεύθη τίποτε. Δεν συμπεριεφέρθημεν όλοι μα με το αυτό πνεύμα και φρόνημα και με τα αυτά αισθήματα. Δεν ευαδύσαμεν όλοι στα αυτά αχνάρια. 19. Πάλι νομίζετε ότι με αυτά ζητούμε να απολογηθόμενοι σα. Όχι. Σείς δεν έχετε αρμοδιότητα να μας κρίνετε και να μας δικάσετε. Αλλομιλούμενοι ενώπιον του Θεού, εμπνεόμενοι από τον Χριστόν. Τα λέγομεν δε όλα αυτά, αγαπητοί, χάρη της πνευματικής σας ωφελία και οικοδομής. 20. Σας γράφω αυτά διότι φοβούμαι... Μήπως όταν έρθω δεν σα εύρω όποιους θέλω να σας έβρω και κατάνάγκη να βρεθώ και εγώ εις σας τέτοιος, ο οποίον δεν με θέλετε. Δηλαδή φοβούμε μήπως έβρω να υπάρχουν μεταξύ σας έριδες, φθόνη, θυμοί, φιλονικίε, καταλαλιέ, κρυφομιλήματα ισβάρος βάρο του πλησίον, αλλαζονίε, εκαταστασίε. 21 φοβούμαι μήπως όταν έρθω προς σας με ταπεινώσει πάλιν ο Θεός όπως με και στο προηγούμενο ταξίδιον και πενθύσω πολλούς από εκείνου που έχουν τυχόν αμαρτήσει προ του νέου τούτου ταξιδίου μου και δεν μετενόησαν για την ακαθαρσία και πορνεία και ασέλεια την οποία έπραξαν.